Η γοτνία σου ρίχνει δόλωμα στο ψάρι. Παίζει μουσική, κάποια γνωστή άγνωστα. Δεν τα καταφέρω. Το μοιράζομαι γιατί αυτό είσαι εσύ. Εκείνο εσύ, εσύ είσαι το μοιράζομαι κουβέρτα κάτω από το παύλο με τα χέρια απέξω πάμε. Πραγματικά όμω θα ξέρω ότι είμαι εκεί ότι ήμουν και θα είμαι ότι ήμουν και είμαι. Δεν βα... ζωγραφίζω, γραφίζω, δεν πίνω από τη... απ το, απ το ποτήρι γράμματα, δεν ζω ούτε μια στιγμή χωρί να σκέφτομαι. Την ίδια δεν αντέχω. Το ήμουν και το κείμενο δίχω προεινθέσει. Ζεστιμένο αυτό, παίρνει το κινητό και χτυπάει. Το τηλέφωνο χτυπάει. Ξέρω από την αρχή πω είναι η μάνα μου, η μάνα μου, η παραμάνα μου και συνεχίζω να με, διακ... με διακόπτει αφού το πιο σκληρό είναι όταν με διακόπτω εγώ ακατέλου.